λέτε παντού ότι θα δουλέψουμε για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Για τα συμφέροντα και τα όνειρα των πολλών. Τον πολλών. Τον πολλών. Το πολλών. Θα εκφράσουμε τις ελπίδες, τα όνειρα, το μοσχάτο. Το Μοσχάτο. Είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε του αυτού πολίτε. Κύριε του πιο αδύναμου. Τον πολλών τη μετρητή ο Κυριάκο χθε εγγενίασε τα καινούρια γραφεία εκεί κάτω στο Μοσχάτο που λέει και ο ίδιο και έβγαλε λόγο. Πολύ σημαντικό, βάρη λόγο. Άλλο στο Κυριάκο είναι τι λόγο θα βγάζει μη βάρη εννοείται. Αυριανό πρωθυπουργό κάνει ό,τι μπορεί ο Τσίπρα να τον φέρει στην εξουσία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία το καταφέρνει σιγά-σιγά. Οπότε σήμερα η εκπομπή έχει πολύ Κυριάκο. Το λέω για να ανασάνουν λίγο οι Σιριζέοι φίλοι ακροατέ. Με όλα αυτά τα πάρα πολλά που του έχουν βρει και τα επεξεργάζονται ω πολύ καλή μήλη Κυριάκο λοιπόν είπε αυτά που είπε για τα όνειρα των πολλών. Τα έχει πει και παλιότερα. Μα αρέσει πάντα να το λέει ο Κυριάκο ότι είναι εκφραστή των πολλών και των συμφερόντων των πολλών. Αλλά είπε και άλλα. Θέλω να λέτε παντού ότι θα δουλέψουμε τους απλούς πολίτες, κυρίως τους πιο αδύναμους. Θέλω να λέτε παντού ότι θα δουλέψουμε τα όνειρα των πολλών. Μαζί! Θα κλείσουμε τα όνειρα των πολλών. Όσον ώρα ακόμη λάς παραγγέλλεται, θα προλαμβάνω... <τονίκο> τα όνειρα των πολλών. <οίλου> και πρέπει να ξανασταθούμε όρθιοι στα πόδια μας και να βλέπουμε το μοσχάτο. Δεν βλέπετε αλλιώ το Μοσχάτο, πρέπει να είσαι όρθιο στα πόδια σου. Το είπε ο Κυριάκο, είπε και για του πολλού: Πώ ακριβώ θα του δουλέψουμε. Το άκουσα άδονη. Τόριξα αμέσω τι παραγγελίε, γιατί τα έχει συνδέσει όλα με παραγγελίε, με μια αγωνία να παραγγείλουμε γενικότερα, να κλείσουμε κάτι. Εμπόριο αξιών, ιδεών, ονείρων, οραμάτων, συμφερόντων των πολλών γενικότερα και των αδυνάτων και του Μοσχάτου, όπω είπε. Ο Κυριάκο, είπαμε είναι μέρα Κυριάκο αλλά λίγο τσίπρα θα έχουμε δεν γίνεται να μην έχουμε πόσο μάλλον που υπάρχουν κάτι μίζεροι συνταξιούχοι που βγαίνουν στους δρόμους και διεκδικούν και θέτουν θέματα ότι δεν τους φτάνει η σύνταξη εντελώς μίζεροι ενώ υπάρχει ένας πρωθυπουργό, ο Νιν, ο Τρέχων ο οποίος συνεχώς θυμίζει σε ποιο τρίμηνο βρισκόμαστε τώρα. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα είναι το εξάμεινο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπράβο! Το 2016, το δεύτερο εξάμεινο, βγαίνουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπράβο! Να επιστρέψουμε, όπως και οι προβλέψεις το, το τονίζουν, στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο, Του 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνι. 70 ευρώ λιγότερο στην επιχουρική σύνταξη. Πόσο παίρνατε; Έπαιρνα 237 και έγινε 168. Το πρώτο εξάμεινο του 2016. Το 2016 το δεύτερο εξάμεινο. Το τρίτο τρίμηνο. 2016. Η δική μου αυτή τη στιγμή στην τελευταία περικοπή ξεπερνάει το 21%. Φερείται και το ποσοστό για τον κλάδο υγείας και έχουμε και τον ΑΚΓ που φτάνει πια η μείωση 23-24%. Αλλά εν πάση πτώση. πάμε καλά να το, να το καταλάβετε αυτό. δουλέψω και δουλειά δεν, θα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρω. Δεν μπορώ να ζήσω δηλαδή δεν θα πληρώσω ΔΕΗ, δεν θα πληρώσω τράπεζες, ε, δεν ξέρω δεν ξέρω πως θα βγει και υπάρχουν συνάδελφοι πολύ χειρότερα από μένα. Ναι. Αλλά εν πάση πτώση πάμε καλά, να το, να το καταλάβετε αυτό. Ε, ε, τελείωσε. ε τελείωσε. Να, το, να, το, να το καταλάβετε αυτό Δύο κόσμοι χωριστά. Είναι ο Πρωθυπουργό ο οποίο μας εντοπίζει το εξάμηνο, το τρίμηνο Τα 40 γενικότερα περιόδου. Σηματοδοτεί με τον τρόπο του ότι πάμε καλά. Το λέει, θα έρθει η ανάπτυξη, ήρθε, έχει έρθει. Και έχουμε, έχουμε απ' την άλλη κάποιου μίζερου συνταξιούχου που λένε ότι του κόπηκε επικουρική τώρα και πρέπει όλοι εμεί να νιώσουμε κάτι επειδή του κόπηκε 20% επικουρική. Λες και άμα την είχαν, πάλι δεν θα έφτανε γιατί τα φάρμακα πάντα. Και πότε ήταν οι συνταξιούχοι ευχαριστημένοι σε αυτόν τον τόπο. Οπότε δεχόμαστε τη μία πλευρά του Πρωθυπουργού που είναι και αισιόδοξο γιατί. Οι μέρε θέλουν την αισιοδοξία. Δεν υπάρχει από πουθενά να αντλήσει σε την αισιοδοξία. Παρ' όλα αυτά, δεχόμαστε αυτό που λέει ο Τσίπρα. Τελειώσαμε με τον Τσίπρα. Σιριζέ, ηρεμήστε. Πάμε τώρα στην απέναντι πλευρά. Τι ακριβώ θα πει ο Κυριάκο. Και ξέρω ότι πολλοί συμπολίτε μα δυσπιστούν ακόμα πέραντί μα. Του ζητώ όμω σήμερα να μα ακούσουν. Πιο δυνατά σα, παρακαλώ, γιατί μου έχει αδιάσει η μπαταρία και δεν ακούω καλά, ξέρετε. Να μα ακούσουν. Να μετρήσουν την αξιοπιστία Όλων όσων λένε Τι είπατε. Να μας αξιολογήσουν Να συγκρίνουν Τι είπατε Τις δικές μας τεκμηριωμένες Με τα ψέματα κάποιων άλλων Και είμαι βέβαιος Ότι θα δουν μια παράταξη υπεύθυνη Μια παράταξη που έχει διδαχθεί από τα λάθη της Και η οποία δεσμεύεται ότι δεν θα τα επαναλάβει <Τι> Του ζητώ όμως σήμερα Να μας ακούσουν Τι είπατε Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι από το δικό μου στόμα θα ακούσουν ψέματα. Ό,τι και από το άλλο στόμα, αλλά τούτος δεσμεύτηκε προσωπικά. Ο άλλος έλεγε, θα σας πω την αλήθεια, είπε ψέματα, δεν τα εφάρμοσε, μάλλον εφάρμοσε τα ψέματα, όχι την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά είναι ευχαριστημένοι που τον ψήφισαν και τον ξαναψήφισαν επειδή του άρεσε ο τρόπος που... Δεν εφάρμοσε την αλήθεια, αλλά είπε και εφάρμοσε τα ψέματα. Ετούτος εδώ είναι δέσμευση, το ακούσαμε κανονικά. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο. Πρέπει να την αναδείξουμε αυτή τη διαφορά, γιατί έχει ο λαός να επιλέξει για άλλη μια φορά το δίλημα μπαίνει γερό και πρέπει να κάνει τη σωστή επιλογή, μην κάνουμε λάθος επιλογή και τρέχουμε. Όπως ξέρουμε, αυτός ο λαός όταν έχει δίλημα αποφασίζει... Τα τελευταία 50 χρόνια, πάντα το σωστό. Έχει φανεί, το έχει αποδείξει πάρα πολλέ φορέ. Θα κληθεί άλλη μία το αποδείξει Τις επόμενες, επόμενους μήνες μην πούμε μέρε, επόμενου μήνε. Το πρόγραμμά μας είναι αναλυτικό, αλλά είναι και κοστολογημένο. Είναι μετρημένο. Φίλε και φίλοι, όπου και αν πηγαίνετε, θα ήθελα να επαναλαμβάνετε σταθερά τρία απλά πράγματα. Πρώτον, περικοπές στι συντάξει. Δεύτερον, τσουνάμι φόρων. Και τρίτον, πρόσθετη φόρη. Υψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με κατασχέσεις περιορισιακών στοιχείων. Ωρας <Κι δίπασα> Μαλάκας. <Κι δίπασα> ο <ρούσας> <Κι δίπασα> ο μαλάκας. Ο πάγκαλο είναι αυτός, ο πάγαλος είναι, κάτι παραπάνω θα ξέρει για τον σύντροφό του τον Κυριάκο, Ε, είναι ομοειδεάτες νομίζω σοσιαλιστής βέβαια ο Πάγκαλος, και πρώην αριστερός και αυτός αλλά τώρα τελευταία πολύ φλέρτα εκεί με το Σαμαρά την Νέα Δημοκρατία γενικότερα τα αστικά μέτωπα τα μέτωπα εντός Ευρώπης εντός γαλαξία οπότε χαρακτηρίζει με το δικό του τρόπο όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν ο Κυριάκο μίλησε και για την ανάπτυξη το πρόγραμμά μας είναι αναλυτικό αλλά είναι και κοστολογημένο είναι μετρημένο, οδηγεί σε 4% ανάπτυξη από το 2018 και μετά Μπράβο. και δημιουργία 120.000 καθαρών νέων θέσεων απασχόλησης στον χρόνο για μια πενταετία Μπράβο. Αυτές είναι οι πραγματικές δυνατότητες της Ελλάδος και δεν πρέπει να συμβαστούμε με τίποτα λιγότερο δεν μπορούμε να βάλουμε τον πύχη πιο χαμηλά και αν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας αύριο οι πολίτες θα έβλεπαν σύντομα διαφορά στη τσέπη τους Μπράβο. Σα ένιωθαν επιτέλους το κάθε φέτος και καλύτερα. Σα ένιωθαν επιτέλους το μοσχάτο. Σα ένιωθαν επιτέλους... Πολύ ωραίο καπουτσίνο. Σα ένιωθαν επιτέλους... Μια μελέτα. Μια ομελέτα είναι το τελευταίο, ο είναι το πρώτο τελευταίο και όλα τα υπόλοιπα που είπε πριν έταξε χτες, εγγενιάζονται στα γραφεία 120.000 θέλης εργασία, είχε τάξει ο 100.000 100.220 300 είχε τάξει ο Σαμαράς 5.20, 400 είχε τάξει ο 9.20 1 εκατομμύριο τυχεροί οι συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά άρα όλα αυτά που ακούτε για την ανεργία 1,5 εκατομμύριο δεν ισχύουν είναι. Πλασματικά είναι. Το ένα εκατομμύριο έχει βρει ήδη δουλειά. Οι τελευταίοι 120 πιάνουν με τον Κυριάκο τυχεροί. Και όλα αυτά σήμερα. Σήμερα. <συμή> σήμερα. Άσε με, να σ σήμερα. Σήμερα. <συμή> Κράτα με στην αγκαλιά. Σήμερα σε με, με δική σου. Σήμερα όλοι συνειδητοποιούν Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πια ένα ισχυρό πολιτικό προβάδισμα Και μεγάλη επιρροή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία Ποιος ξέρει αύριο Ωρας, και να μην υπάρχει αύριο, Και μεγάλη επιρροή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία Όλοι συνειδητοποιούν ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική λύση. <σομίως> <σομίως> στο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα της χώρας και η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, μα αντιμετωπίζει ήδη. <σομίως> μα αντιμετωπίζει ήδη ω αυριανή κυβέρνηση. <σομίως> Ω πρόγραμμα, ω σημερινή κυβέρνηση. Γιατί το πρόγραμμα είναι ενίο, Ευρωπαϊκή Ένωση, κανόνε που προέρχονται από εκεί, μνημόνιο. Οπότε, όποιο και να είναι στο όμαξί αυτά εφαρμόζονται κανονικά. Είτε με Γιώργο Παπανδρέου, είτε με κάτι ενδιάμεσου εκεί, είτε με Σάμαρα, είτε με Αλέξη Τσίπρα, το ύφο τη εξουσία. Αλλάζει μόνο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 211 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και νό, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19650, ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιοpapa κυρίαλεfm.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και χθε στα γραφεία, στα εγγένεια τη Νέα Δημοκρατία στο Μοσχάτο. Με γυναικιαγιασμό αστικό κόμμα είναι. Ευρωπαϊκό κόμμα είναι. Δεν μπορεί να μην θυμίσουμε και κάτι από ότι ο Ιράν. Πήγαν πάλι εκεί οι ιερεί, τα γνωστά, μαγιασμό, Βασιλικό, είλε με το νερό, αγιάστηκαν όλοι για να πάνε καλά τα πράγματα. Και αφού έγιναν όλα αυτά τα πολύ ωραία, σταυρή βέβαια μεγάλη επίβολη. Ε, μίλησε και ο ιερέα, μίλησε ο ιερέα για τον Κυριάκο, γιατί ο ιερέα τυχαίνει να γνωρίζει τον Κυριάκο, αφού είχε ελευθερωθεί από τη φυλακή που ήταν πολιτικό κρατούμε, αμέσω μετά τον γνώρισε ο ιερέα. Και δύο κουβέντες για τα μαθητικά χρόνια του Κυριάκο το πρόεδρο τον θυμάμαι 13 ετών Στα πρώτα του βήματα Αγνός Αγνός και καλός Ο πρώτος Χριστός Κυριάκο Και εσύ σούπερ έντιμος, εργατικός Ουδέποτε χρησιμοποίησε τίποτα άλλο Παρά μόνο την εργατικότητά του Με κάπα ζητιανού γυρινούσες Και στα σπρασουγέντια Ο Κυριάκος ήταν πάρα πολύ σευνός. Τριγύρω <τυρίζω> λαός και Πάρα πολύ σευνός. Κυριάκο! Και εσύ σουπερστά! Φίλος με όλα τα παιδιά του σχολείου. Έντονα ενδιαφερόταν για τα κοινά πάντα. Ήταν αποτελεσματικός και έξυπνο. Διά, διά, διά, διά, και φως τους <τυρίζω> μιλούσες. Σόφε τον Το Μοσχάτο. Οι δε σπουδέ του σημαίνουν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν μόνο ο πρώτο, δεν ήταν ο βατελικτόρια τη χρονιά, δεν ήταν ο πρόεδρο τη μαθητική κοινότητα, αλλά όπω ξέρετε στο Χάρμαρτ και το Στάμφορτ διακρίθηκε. Η κρύχαρα βγή, ορφάνε βγή. Και εσύ σουπερστάρ, την ώρα που εσύ ξεκινούσε. θα βρεις τον αιώνιο Θεό. Και αυτό δεν είναι ένας άνθρωπος <laughs> που θα αναλάβει με ανευθυνότητα σημαντικές ευθύνες σε αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή. Superstar, Superstar. Πιστεύω ότι θα αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας. Θα επιβάλλει την αξιοκρατία στην Ελλάδα και πιστεύω ότι το στίχημα που έδωσε να βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια και από την κοινωνική υποβάθμιση θα το πετύχει και του ευχόμεθα. Η Εκκλησία θα είναι πάντα αρωγός Θέλω να λέτε παντού...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 όμως χάτω σήμερα η μουσική είναι σαν Κυριάκο. είναι ένα μείγμα του Κυριάκου και τη ακύρα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο αστείο δικό μου ακολουθεί ένα δεύτερο εξίσου καλό ίσω και καλύτερο από τη Φωτίου Εμείς ξέρουμε πολύ καλά και όπως λέτε η προηγούμενη μου εμπειρία στις τομές. ήταν και το σύνθημα που είχαμε ήταν ότι ο λαός δεν θέλει ένα κομμάτι ψωμί ή ένα φαΐ μια σούπα αλλά θέλει δουλειά Αυτό το ξέρουμε κυρία Κατσίμη Αλλά όταν έχει φτάσει μια χώρα Εμείς παραλάβαμε μια χώρα Με 26% ανεργία κυρία Κατσίμη Και σήμερα μπορεί να την έχουμε φτάσει Το 21,4% Πολύ ψηλά για να σκεφτείτε Το μέσο όρο της ΕΡΑΣΙΣ Και ακόμα. με τι όρους εργασίας Λοιπόν όλα αυτά όχι ισχύουν Όλα αυτά ισχύουν Γι' αυτό κάθε μας σκέψη Είναι πώ συνδέεται με την εργασία Δεν έχει σημασία τι λέει, σημασία έχει ποιος το λέει. Είναι η Φωτίου, θα μείνουμε εκεί. Δεν θα πούμε τώρα αν 26 ή 21 και τι σημαίνει για αυτούς που δουλεύουν και τι σημαίνει για αυτούς που έπιασαν δουλειά με τις συνθήκες. Τίποτα αυτά, δεν, δεν έχει νόημα η λογική συζήτηση πάνω σε τέτοια θέματα. Η Φωτίου είναι ευτυχισμένη μάλιστα του λέει και παρεπιπτόντω. Δεν είναι ότι κατεβάσαμε την ανεργία, αλλά για μα το θέμα είναι και λέει τα δικά τη μετά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Μια άλλη, ένα άλλο αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτήνα ακόμα, δυστυχώ, ελπίζουμε στον επικείμενο ανασχηματισμό να λάβει θέση και η κυβερνητική εκπρόσωπο θα μπορούσε να γίνει άνετα. Είναι η κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα εκεί του Πειραιά, η οποία είναι σε παράθυρο, τη ρωτάνε αν θα κοπούν συντάξει το 17, ξανά κοπούν συντάξει το 17. Απαντά ένα όχι, αλλά έχει σημασία πω το λέει το όχι. Δεν είναι και πολύ σίγουρη. Παρ' όλα αυτά, όμω είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και οι συντάξει θα κοπούν το 2017. Όχι, βέβαια. Μάστε. Όχι. Προσχέδιο προπολογισμό σε λίγο 32, κύριε Στρατό. Ξέρετε, θα ψηφίσετε τον προπολογισμό. Περικοπή κύριε συντάξει και τι επικουρικέ κατά 243 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Προσχέδει. Άρα. Ναι. Άρα. Θα το ψηφίσει προφανώ άμα χρειαστεί. Για να σωθεί η χώρα, δεν θα ψηφίσει και άλλη περικοπή συντάξεων. Αλλά στο αρχικό ερώτημα απαντάει ένα όχι βέβαιο ότι εμεί θα κόψουμε συντάξει που έχουμε κόψει άλλε πέντε φορέ πριν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακόψουμε συντάξει μέχρι να δοθεί εντολή ότι ξανακόβουμε συντάξει. Θα το κάνει προθύμω. για αυτό άλλωστε είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τον τιμημένο τίτλο του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό υπάρχουν οι βουλευτέ ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει κάποιοι να κάνουν την χοντρή βρωμοδουλιά που δεν μπορούσαν με τέτοια όρεξη και ταλέντο να την κάνουν οι προηγούμενοι. Έγα, πήγα να δικαιολογήσω τα χρυσά. Κουνάγανε την κλούβα πέρα δόθε, με κίνδυνο να πάθουν ζημιά οι αναρτήσει του λεωφορείου τη κλούβα δηλαδή. Και με κίνδυνο να ανατραπεί και να πέσει στα κεφάλια του μπάτσων. Μη με σκά. Και είναι και χρήσιμο μεταφορικό μέσο γιατί κουβαλάει του μπαλούρδε. Και όχι τίποτα άλλο. Το γουρούνε, άμα το βρίσκω το μένα, δεν το τρώ μετά. Το τρώσα με ένα κυνήγι δικό σου. Α. Δεν ξέρω πού μπορεί να πέθανε, να σκοτώθηκε. Το εμπιστεύεσαι το ζώο μετά, δεν το εμπιστεύεσαι. Όχι, όχι. Ο Συρυζέω? Εγώ, και συγκυβέρνηση. συγκυβέρνηση. Ανέλ. Πυροβολημένου ψεγασμένου κατάλλα. Και καμένο, και, και, και καμένο. Ναι, αυτό. Καμάτια μου, τσουγαπήγα λεξανέρο. Οι Ελένοι, οι Ελένοι κάνουν του αριστερού. Και χτυπάνε του τους εργάτε, του πατεράδε του. Να σε κάψω, Γιάννη, να σταλείψω μέλι. Αχ, κάψε με. Μιλάω για το συνταξιούχο που μίλησε προηγουμένω που του λέει Ελεϊνού. Ξενέρωτο. Τι πληρώνω. Δεν είναι καθόλου ξενέρωτο. Εκεί δεν ο... είναι δε κάψε ο... με, ξενέρωτο. <σχεδί> θα πρέπει να περιμένουμε ταξιούχα, να γίνουμε συνταξιούχου, Γιάννη. Μα του πω να που κολλάει όμω. Εχθέ βγάλανε ανακοινώσει όλα τα κόμματα, ακόμα και οι φασίστε τη Χρυσή Αυγή, όλα τα κόμματα που ψηφίσανε να κοπούν οι συντάξει των συνταξιούχων και ασυμπαράστα συντήθαν ανακοινώσει. Και καταδικάζαν την αριστερή διδεν κυβέρνηση. Λοιπόν, εκεί πάει το να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλη. Αφού του κάψανε πρώτα, τώρα του χαϊδεύουνε. Να σε λείψω λάδι δεν λέει παρόλο αυτά η παροιμία. Μέλη λέμε εμεί εδώ στην Πάτρα. Εγώ το ξέρω να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι και λαβράδι. Όχι, μωρέ. Α, δεν δε, δε ξέρει την πατρινή. Έχετε κομμουνισμό τώρα και έχετε γυμνοφοβική. Έχουμε ένα εξαιρετικό δήμαρχο και είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτό το δήμαρχο που πήρε το μέτωπο το παραλιακό γιατί αν δεν ήταν αυτό δήμαρχο θα το είχαν δώσει σε ιδιώτε. Να τα λέτε αυτά και τα λέμε. Tak. Yeah. Yeah. Αν μου επιτρέπετε, φυσικά μια καταγγελία θα ήθελα να κάνω. Ναι, ναι, βεβαίω. Θα ήθελα να καταγγείλω τον παππού μου, λέγεται Μάριο, ο οποίο έκανε τη σουπιά στο σπίτι για να τα έχει όλα στο χέρι, από εμά και τη γιαγιά μου. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, παραλίγο να μπατάρει δύο λεωφορεία στη χθεσινή ε, διαδήλωση. Ο παππούς? Ακριβώ όπως το παλιό. Είναι παππού τη. Τη κόρη σα εννοώ. Έχω και κόρη. Καλαβοκύρη? Καλαβοκύρη το... δεν είναι όπω έχουμε καταδείσει, δεν είμαστε καλαβοκύρη, δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε επειδή ακούει την εκπομπή σα, ο παππού ο Μάριος Εσαι ο παππούς τώρα σαν να λέμε <laughs> Ακριβώς όπως τα λέτε ναι. Ήθελα να το καταγγείλω λοιπόν ναι. ότι δεν είναι παππού αυτός δεν λέγεται Μάριος λέγεται μασίστας και ήθελε τα χημικούλια του μου φαίνεται Καλά τα θέλαν όλοι οι γέροι τώρα συγγνώμη <laughs> Δεν είχαν σταγεράμποτε να κάνουν όλη δουλειά Βαρυθήκαν τις δηλωτέ και πήγαν να χτυπάνε τα μάτ Και λίγα του κάνανε αγαπ Και θα ήθελα επίσης τα σχόλια αυτά που έκανε αυτή η άξια αγωνίστρια του ΕΑΜ να ακούσω τα σχόλια της Λουκοσυριδέα Τρεφιλε. Τι δικαιολογία θα βρει αυτή η λύθεια πια, για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Το Έλα, επιτέλου, πάρε παιδί μου. πρέπει να δικαιολογήσει τα χθεσινά που δίναν στου δεξιούχου. Θα μιλήσω λίγο. Όχι, δεν μιλά μόνοι σου όμω, περίμενε. Θα μιλήσει λίγο όταν κάνουμε διάλογο και να σου δίνουμε το λόγο. Και τι διάλογο κάνουμε. Αυτή θα... η βρωμοσυρίζίνη δεν θα περάσει. Λοιπόν, κοίταξα να σπώ, τους σου πω. Ειδοποίησε του φίλου σου Νεοδημοκράτε και Κουκουέβε να κλείσουν το ραδιόφωνο για θα συνεχιστούν. Τα γεγονότα τα χθεσινά πρώτα τα καταδικάσαμε εμεί. Και δεν περιμέναμε αυτό το πολύ ωραίο έργο που έπαιξε ο Σίμιο προηγουμένω. Εντάξει, τα έχουμε Και αφού μόλι έχουμε... καταδικάσατε, τι έγινε, εντάξει τα καταδικά Εκάσαμε, σαν να μην έπεσε το ξύλο, σαν να μην πέσα τα δακρυγόνα. Και Έχι, τι έγινε, Μωρή. Τα κάγκελα και χθε το απόγευμα έκανα κάτι για πρώτη φορά. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Γράφτηκα, απάντησα στο ερωτηματολόγιο που έχουν βάλει για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και έβαλα, γράφτηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου σε κόμμα. Και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για να κάνω. Να, να, λέω, να μην τα λέω σε εσά δηλαδή. Μωρή, θα δει ότι ήσουν τόσο καιρό. Εγώ είμαι στη γη, Μανάρη μου. Σε επαγγελία. Στην τη γη τη μου. Αυτή που πατάω εγώ. Αυτή που πατάω. Τη δικιά μου να το λε, γίνεται, δικιά μου. Έτσι νόμαστε. Δεν θα συμμετείχα πάει σε αυτή τη φασιστική εκπομπή. Σε ποια εκπομπή? Σε αυτή τη φασιστική εκπομπή τη δική σα. Που τη διαφορετική άποψη την κοροϊδεύετε, την ξεσκίζετε και βγαίνουν. Γιατί δεν μου έλεγε από την αρχή ραμανάρι μου, Αυτό που μα λένε και φασίστε οι είναι... Σιριζέοι. Ε, δεν ε, ναι, περιμέναμε ναι, ναι, αυτό ναι. για να καταλάβουν πόσο ανιστόρητοι είστε. Έχουμε δει όλα τα υπόλοιπα. Δεν περιμέναμε αυτό να σου πω την αλήθεια, όντω. Αλλά την ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τα μάτια του το ξύλο. Ήτανε προβοκάτσια. Αυτή τη μέρα εσύ αποφά Δείχνει <συμφίλια> ακριβώ ποιο είναι ο φασίστη. Έχει πρέπει να το. Είχα γραφτεί από καιρό, αλλά εντάξει το. Αλεγα, είναι, αλλά είπε, είπε θα να φασίσεις. το σηματοδοτήσει με κάτι, τι έτσι, να είναι συμβολικό. Δεν να βγάλουν το φίδι από την τύχη. να ξέρει, μια τέτοια κυβέρνηση ναι, ναι. και αυτοί που στηρίζουν μια τέτοια κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ή θα μα πείρετε ή θα μα Όχι, όχι, εσεί δέρνετε τώρα, ηρέμησε. Εμά μας τιμά να μα λέει φασίστες Απλά το λέω να ξέρει. Χρημάτων μέτρο άνθρωπο, όπω μα έλεγε ο Φερνάντ Μπροντέλ λίγε λέξει ενό σπουδαίου συγγραφέα, του Χαλίλ Κιμπράντ. Και ξέρετε το πρόβλημα είναι ότι στο σκοτάδι, όπω έλεγε ο Χέγκελ, όλε οι Αγελάδε φαίνονται μαύρε. Αυτή ήταν άσπρη αγελάδα. Το καταλάβατε όλοι από τη φωνή. Δεν ήταν από τι μαύρε αγελάδε που έλεγε ο Τσίπρας πριν. Είναι σχολικά μορφωμένο, όπω έλεγε και ο Χατζη Χρήστο, Τετάρτη Δημοτικού. Ο Χατζη Χρήστο, ο Τσίπρα είναι λίγο παραπάνω. Ε, για ποιο λόγο κάναμε τον πετυχημένο διαγωνισμό για τα κανάλια. Για να εισπραχθούν λεφτά, είχαν πει όλοι για το πορτοφόλι. Λοιπόν, εισπράχθηκαν τα λεφτά από την πρώτη δόση. Τώρα αρχίζει η μοιρασιά, Πάρε κόσμο. Θα ακούσουμε. Ε, τον Παπά, τον Νίκο Παπά και τον Πολάκη βγήκαν από το Μαξίμου, έκαναν σύσκεψη. Τα λεφτά αυτά θα πάνε στην υγεία. Όπως γνωρίζετε, τα λεφτά της πρώτης δόσης από τις τηλεοπτικές άδειες έχουν εισπραχθεί και διοχετεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πιάνουν τόπο ακριβώς... Ε, για να γιατρεύονται οι μεγάλες πληγές που έχουν ανοίξει στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτά λοιπόν τα 48.800.000 ευρώ προκυρήσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας 4.000 θέσεις στα νοσοκομεία, στις υγειονομικές δομές και στους εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας σε όλη τη χώρα. Θέσεις κοινοφελούς εργασίας, 12 μήνες διάρκειας με τα αντίστοιχα επιδόματα που ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι από τις αρχές του Γενάρη αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν στα νοσοκομεία αλλάζοντας την εικόνα που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Στα νοσοκομεία ακούσατε λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης Η πρώτη δόση τα χρήματα από τα κανάλια πηγαίνουν στα νοσοκομεία 4.000 από Γενάρη αλλάζει εικόνα ούτε ράτσα, ούτε φωνές, ούτε νοσοκόμα ούτε όλα αυτά τίποτα απολύτως Από τα λεφτά της πρώτης δόσης των αδειών δεν θα, πάνε, δεν θα πάρουμε μόνο νοσηλευτέ και γιατρού. Έχουμε να καλύψουμε και άλλες ανάγκες είναι τόσα πολλά άλλωστε που φτάνουν για τα πάντα Βγαίνει και η Φωτίου, ανακοινώνει και αυτή το δικό της. Τα σχολικά γεύματα που φέτος τα επεκτείνουμε σε 30.000, σχολικά γεύματα, από 3.500 που δώσαμε πέρυσι, είναι μια πολιτική, πολύ διαφορετική, εκπαιδευτική. Κατά σε εσύνη... συνεργασία με χορηγούς, έτσι, όλα ε, για συνεργασία με χορηγούς, εφέτος με τη χαρά ε, τον... όχι. Όχι. των χρημάτων από τις τηλεοπτικές άδειες. Φτάνουν για όλα και για τα γεύματα από 3.000 γίνουν 30.000 και για 4.000 προσλήψεις με τα επιδόματα και με όλα τα υπόλοιπα Γενικώ από τις τηλεοπτικές άδειες θα χορτάσει ο κόσμος φαΐ γενικότερα και ψωμί που λέγαμε και πάλια ή φαντάζομαι θα βγουν και άλλοι Υπουργοί τι επόμενε μέρε να διεκδικήσουν και αυτοί, να ανακοινώσουν όχι να διεκδικήσουν χρήματα από τις τηλεοπτικές άδειες Φάνει πάλι Έδωσε η συνέντευξη, υπάρχει, πολύ ευχάριστο αυτό για όσους είχατε μια αγωνία και δημιούργησε μια εικόνα παρόμοια με την Ρένα Βλαχοπούλου. Εγώ πήγα στην πολιτική, χωρίς να το έχω από πριν στοχοποιήσει με την έννοια που ναι θα γίνω πολιτικό. Έχετε κάνει και ταπεινές δουλειές για το Συνέδυ κόμμα. Για το κόμμα, ναι. τις πιο χρήσιμες. Άμεν, δηλαδή... Έχουν σφουγγαρίσει τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία, επανειλημμένο. Έχετε σφουγγαρίσει. σφουγγαρίσει. Ναι, και Υπάρχουν και μάρτυρε. Όπω είπε η ίδια, με πολύ μεγάλη χαρά, έχει σφουγγαρίσει τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και μάρτυρε. Βίντεο δεν ξέρω αν υπάρχει, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Έτσι λοιπόν, μόλι έγινε μια αποτίμηση τη πολιτική πορεία, τη φάνη πάλι η Πετραγιά. Έχει σφουγγαρίσει τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο για το οποίο θα τη θυμόμαστε. Το δεύτερο. Δεν υπάρχει, α ακούσουμε λό. Είσαι, Είσαι Αποστολή. Είμαι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Μαρία και μένω Νέα Ερυθρέα. Όταν ο Σαμαρά μα έκοβε τι συντάξει, mm. όταν μα έκοβε τα δώρα, όταν μα έλεγε για τα ζάπια, για όλα αυτά, κανεί, μόκο αυτά που γίνονται. Όχι αυτά που γίνονται είναι καλά, αλλά είναι καλύτερα από αυτά που μα έκανε ο Σαμαρά. Και θέλετε να φέρετε το Μητσοτάκι, την κρατικοδία ή την οικογένεια, που όλη η οικογένεια, χρόνια τώρα από το μεγαλύτερο, το γέρο μέχρι το Από το κράτος. Κάτσε καλά που πήρε και φόρα και εμεί τα λέμε αυτά με το μπιτσοτάκι. <σοφίλια> Επίσης λέμε και τη διαπλοκή του με τις ζήμενε. Μισό λεπτό. <σοφίλια> το <σοφίλια> ότι λέμε ότι οι άλλοι είναι άγριστη δεν σημαίνει με το μπιτσοτάκι. <σοφίλια> Όλη η οικογένεια ζει από το κράτο. Κρατικό δίο τι όλοι Με καλά, αυτά τα ξέρουμε. Εσύ κατάλαβε ότι θέλουμε να φέρουμε το μυτσοτάκι ή για να μην έρθει ο μυτσοτάκι που είναι επόμενο, ψαχαϊδεύουμε τα αυτιά του Τσίπρα που πάει και δέρνει του συνταξιούχου. Και δεν τρέπεται να πάει να καταθέτει στεφάνια στον Κεσαριανή. Η δεξιά δεν του έχει δει. Η δεξιά του έχει δει. Αυτό είναι το θέμα. Το Πασόκ δεν έδαιρε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δέρνει και η αριστερά. Αυτά που κάνει προηγούμενα κάνει και η αριστερά τύπου. Δεν Μπορεί να είσαι η ριζέα στα στερνά το Μητσοτάκι να μα κόψει όλου τον κόλο και σε κάτι άλλο. Να έρθει, και... Γιατί εμά ότι το περισέφτα μα κόψει το παρεπανίσιο. Θα τα κόψει και αυτά. Να έρθει. Μητσοτάκι, θέλατε. Μητσοτάκι να έρθει. Ε, το Μητσοτάκι. Mm. Την κρατικοδία. Την πόλη μα έχουν αρρωστήξει το αυτό. Τι να σου πω ωραία αποστολή, τι να σου πω. Απογοήτευση, Σκέτη. Το καταλαβαίνει το αδιέξοδο. Απογοήτευση είσαι. Άντε κι εγώ να σου πω να μην έρθει ο Μητσοτάκι. Να μείνει ο Τσίπρα. Είναι μικρότερο αδιέξοδο. Ναι, ποιο άλλο είναι. Από το, από το Μητσοτάκι είναι καλύτερο. Στου στραβού είναι ο μονόφθαλμο. Απλά είμαστε στου στραβού, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Καθόμαστε και μένουμε και κάνουμε παρέμβαση του στραβού και του ψηφίζουμε. Την τετραετία θα τιμωρηθεί. Αλλά λυσιάξατε. Δηλαδή στο ενδιάμεσο όμα τα κάνει όλα σκατά Θα καθόμαστε, να περιμένουμε την τετραετία. Θα φυλάμε κάτι νεύρα για τέσσερα χρόνια μετά. Α, Σου φαίνεται σε ένα φυσιολογικό. Ναι, Δεν <ερίμενε> θα βάλω στη σιωτά τα νεύρα μου. <ερίμενε> περίμενε περίμενε κανεί το Σαμαρά, στα δύο χρόνια έπεσε. <τρώ> το το, το, το, το... Κανεί δεν το περίμενε. Κάνανε αυτή τη τετραετία. Πόσα χρόνια. Μονο ο Καραμαλής έχει κάνει τετραετία τελευταία χρόνια. Παραπεριμένετε... ακούς πάλι δεξιό, <ερίμενε> Αλλά στηρίζω. <ναι>. Μόνο Κώστα <ερίμενε> έκανε τετραετία. Αποστολή, εγώ είμαι συνταξιούχο. Είμαι του ταποτέ. Ταποτέ. Ποτέ καιρό, ναι, το ξέρω. Ταποτέ. Δεν της... θα μπω σ άλλο σώμα. Είμαι. Να σου πω, δεν σου κόψε. Δεν τα πληρώνω με κανέναν. Ναι, αλλά ίσω όταν ποτέ και έτυχε να μην πα χθε στη Βουλή απ' έξω. Γιατί το είμαι συνταξιούχο συνοδεύεται με μερικέ καρπαζιέ, μερικέ γλωπιέ και λίγα καθακριγόνα. Γιατί οι άλλοι δεν τα ρίχνανε μόνοι. Οι άλλοι τα ρίχνανε, αλλά δεν δεν τα ρίχνουν αυτοί. Τι Α. πάει να πει τα ρίχνανε και άλλοι. Γιατί τώρα λησάξατε και δεν λησάγατε και πρόπερση. Μπορείτε λησάγαμε πρόπερση. Όχι. Εντάξει. Δεν λησάγατε γιατί σα ακούω κάθε μέρα. Όχι. Αυτή τη λίζα την τωρινή δεν την, είχατε. Η αλήθεια δεν την είχαμε, εί προσδοκία μεγαλύτερη. Τι να κάνω τώρα, να πω ψέματα. Είχαμε προσδοκία από τον Αλέξη. Από τους άλλους ξέρουμε ότι είναι καθάρματα από την αρχή. Αλλά με τα καθάρματα δεν είχαμε και το συφορολογία. στο διάλειμμα. διάλο. το Μητσοτάκη. Αφού σ' αρέσει, φέρε το να. Δεν είναι ας... ότι μ' αρέσει. Έλα τώρα. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος μαρέσει αρέσει από κάτω. Μ αρέσει ο χροδεξιός κύκλος από κάτω. Ε, πάση περι Αυτό που σου μιλάει τώρα και σου λέει για τον πατέρα του που είχε 40 χρόνια στην οικοδομή, ξέχασε να μα πει όμω πόσα χρόνια πλήρωσε στην οικοδομή. Γιατί 40 χρόνια μπορεί να είχε. Ένσημα πόσα είχε. Για κλείσει να τον πάρω πάλι. Ποιο όνομα πρώτη κυρία σ αρέσει, Το Νατάσα μ' αρέσει. Μαρέβα ή Περιστέρα. Εμένα μ' αρέσει το Νατάσα, του Καραμαλή Εμένα μ' αρέσει Μαρέβα. Μην μ' αρέσει, μακάρι. Σου κάνει πιο ξενικό, okay. το Περιστέρα όμω δεν είναι συνηθισμένο, ωραίο. Ναι, ότι είναι βλάχικο είναι. Το Έχετε κάνει ταξίδια στο εξωτερικό okay. Έχετε πάρει ταξί Ασφαλώς ε, λέει, Μπαίνεις στο ταξί και σου λέει ο ταξιτζής Where are you from Και λες I'm Greek <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Που σημαίνει Ορας <χωράς> μαλάκας Το λέει γενικός ο Πάγκαλος Για όλους τους Έλληνες Το ενδεχόμενο ο ταξιτζής Να εννοεί το συγκεκριμένο Έλληνα Που βλέπει στο πίσω μέρος Και νιώθει το αυτοκίνητο στο πίσω μέρο του καθίσματος δεν του περνάει από το μυαλό. Το γενικεύει, εντάξει. Πάντω την έβγαλε πολύ ωραία την Ατάκα και είναι για κάθε χρήση. Να θυμίσουμε ότι εδώ είναι Ελληνοφρένια και είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Είναι καιρό πια να θυμηθούμε όλοι οι Έλληνε ότι είμαστε παιδιά τη ίδια πατρίδα. Ότι είμαστε επιβάτε στο ίδιο καράβι και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα Το καράβι είχε το καιρό στην δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλήπητα. Φράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Και τα γείτονε όλα ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσενε άγρια. Τον ατμό που ξέφερε από τις διαρροές και τα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! ο, Λίζα! ο Παριανός ήταν, τη φωνή του. Τα Ρε παιδιά, Σταματήστε το... Όχι άλλο... Κυριάκο! Λογικό. Και ο παριανό από κάτω από τα μπάρια που φωνώνω να ζητή η Λίζα. Και ο Κούρκουλος να μην αντέχουν άλλο κυριακό γιατί ακούσαμε πολύ κυριακό σήμερα. Ε, για να καθαρίσουμε έτσι τα αυτιά μας, πάμε σε μια... Απλή ανθρώπινη ιστορία, τώρα τα κανάλια που έχουν ανακαλύψει λόγω και του αντάρτικου που κάνουν τους συνταξιούχους και παλιά τους είχαν, αλλά τώρα πολύ εντατικά βρήκαν ένα φορτηγάτζι παλιό. Προσθυμόμουν θυμό. μέσα στην καμπίνα, ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια, έβριχε, χιονίζει, ομίκλες βροχές, χιόνια, τα πάντα για να πάρουν μια σύνταξη ανθρωπινή και άνθρωποι είναι, Πού τη βλέπει εσύ. Ερχόμουν στο σπίτι, εδώ περνούσαν σαν τον κλέφτη. Ξεφόρτωνα στη φάγκα έλεγε τη γυναίκα μου: Φέρε μου καθαρά και φάκε τα μολάκια, και ξέρει να τα βρώμικα τα αντίστοιχα, βρώμικα και άδεια. Για να Για Να ξαναφύγει, καράβι απέναντι. Ιταλία, χειμώνα, θα φόρτωνα πήγα Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Μου κάνω τα χαρτιά να πάρω. 1250 τα οποία δεν τα πήρα ότι τον πρώτο μήνα. Υπηκορικό 300 τόσα ευρώ. Από τα 310, 310 που ήταν να πάρω. Αυτή τη στιγμή παίρνω 180. Τώρα δεν πήγα ακόμα να δω γιατί θα, θα σε φιλιστώ και δεν τα κοίταξα ακόμα. Θα πάω τώρα μέσα. Λοιπόν, κάθε μήνα κόβω, κόβουν, κόβουν τη σύνταξη. Η σύνταξη μου αυτή τη στιγμή είναι 7-20. Πληρώθηκα την Πέμπτη και πήγα σπίτι με ένα πεντάρικο. Τίποτα δεν προστάω. Αλλά με ένα με ένα Εσύ, καλά και γιος μου με στέλνει. Γιατί δύο ήταν χρόνια πέρα πέρα πέρα και σπίτι. Ναι, έχω Δυστυχώ, μάλλον και θέλω να του τα γράψω και αυτό και το σπίτι δεν τα παίρνει κανεί. τα θέλει, λόγω του ένφια. Και στα πλήρω. Αυτά τα παιδιά δεν αποδέχονται λοιπόν. Όχι, τίποτα. Του παρακαλάω και δεν θέλουν, πα και μου μείνει ένα ευρώ. Περνάω πρώτα απ' όλα, κοιτάω να δω κόκκινε τιμέ που είναι όλε εκτό. Παρακολουθώ τηλεόραση, παίρνω τα προσπέκια που βγάζουν. Μήπω ληστρώσω έστω και πια ευρώ, 3, 5, 10, πόσα αγγλικτό. Έτσι τη βγάζω. Ξύρισα η Ελλάδα προχωράει. Η Ελπίδα έρχεται. Α Τελικά ήταν πολιτική διαφήμιση ε, Κάπου εδώ τελειώσαμε Έχουμε λαό Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλος Γεια σας Έλα μωρέ ε, Τώρα μου έχει βάλει τι Τι ε, με... Έχει βάλει και κλέω τώρα. Γιατί μου ρηπαλέ. Όχι, δεν βάλουμε κάτι, όλη την ώρα, για να να θα κλάψει. <Σίλες> Ήθελα να ευθυχτώ καλή χρονιά. <Σίλες> να είμαστε στα καλά μου ορπιδιά και θέλω να σου πω ότι εκθέσει την Ελληνφέρνη δεν έχει βάλει το Σαμαρά και το τον Τζίπλο πίσω πολύ ακριβώ τα ίδια. Σε <Σίλες> <τι>, μου φύμεισε, <Σίλες> μου φύμεισα μια πλάκα που έχει κάνει στο γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και σου απάντησε η γραμματέα. Εμεί σε... πήγε... δεν έπαιζε πλάκα και σου λέει η κοπέλα αυτή, είμαστε σύριζα και σα ακούμε. <Σίλες> Άμα το βρει αυτό, το είμαστε ΣΥΡΙΖΑ έτσι η αποστολή, έχει ακούμε και εμεί, Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί κελάφαρα πολύ. Μαζί δεν μιλούσαμε πριν. Μαζί μιλούσαμε πριν. Ξέρετε τι μου κάνει πλάκα. πλάκα; Αποστόλι άθεμας να φροντιστούμε περί μου πάρα πολύρα. Όλα φασάνις είναι; Ο μιλιός. Όλα φασάνις, όχι ο το μιλιός. είναι; Χαίρεστε πολύ. <Σιουλίου> δεν ξέρω άμα ισχύει ακόμα. Ε, μπορεί να. Δεν θα ισχύει. Αλλά να το βάλεις εκεί που υποτίθεται ότι σ' ακούει. Και μια ξεφτύλα να βάλεις να ακούγεται από δίπλα. Τι καλά που θα <ΣΣΣΣ> Παρακαλώ, Real FM. Real, Μπορώ να πω κάτι για την εκπομπή Βεβαίως. που είναι τώρα σε εξέλιξη. Μπορείτε. Λοιπόν, ανήκω στη γενιά τη δικτατορία και του πολυτεχνείου Σπούδασα στο Παρίσι και είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε όλη τη γη και να δω τη χειλή του Αλιέντε πριν το πραξικόπημα του Πινοσέτ. Ανήκα στου προνομιούχου, που είδαν όμω στα γεράματα τα εισοδήματά του να περιορίζονται κατά 80%. Αυτό που θέλω να καταγγείλω είναι συγκεκριμένο. Από το κολονάκι που μένω, διέσχιζα την ηρόδου του Αττικού για να βγω στο στάδιο και από εκεί. Να πάω φιλοπάπου που είναι το σπίτι τη κόρη μου. Επιβεβαιώνω αυτό που είπατε. Ότι η επάρα τη δεξιά, με εισαγωγικά το επάρα τη, η ρόδο του Αττικού ήταν καταρχήν ανοιχτή και κατεξαίρεση κλειστή. Επί συντρόφου, και αυτό με εισαγωγικά τσίπρα, η ρόδο του Αττικού είναι μονίμω κλειστή. Επειδή έχω ζήσει στο Παρίσι, ούτε οι δρόμοι κλείνανε με το που ερχόταν κάποιο ξένος αξιωματούχος ούτε το Ελιζέ ήταν οχυρωμένο και περιτριγυρισμένο από κλειστέ στην κυκλοφορία οδού. Παρεπιπτόντως ψήφισα όχι στο δημοψήφισμα Πως ψήφισα και την αριστερά εδώ και χρόνια Ευχαριστώ Ελά ρε, τι έγινε, καλά εσέ. Καλά εσύ. Έκανε μπάνιο, είσαι ετοιμό. Γιατί χρειάζομαι μπάνιο, δεν καταλάω τι μέρα είναι. Ρε παιδάκι μου, θα πάμε το, το, το, το απόγευμα στο, στο, στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί τι πρέπει του να, πώ να είμαι, δηλαδή πρέπει να είμαι καθαρισμένο επειδή είναι αυτοί εκεί πέρα όλοι στην Έχει πένα και πένα καλά. Αυτέ έχουν πλύνει το σακάκι, το δέρμα και από μέσα είναι η σκατήλα ολόκληρη. Δεν κάνουμε θα μέσα, θα έξω, μέσα έξω, το μέσα έξω δεν του συμφέρει γιατί έχουν τη μαυρίλα μέσα τη σκατίλα. Λοιπόν, έχω κάνει μπάνιο που λε, έχω να φάω από χτε. Θα έχουν εκεί και να πάμε στα γένια, ρετσι. Εμπιστεύεσαι να φά Μα είναι φαγητό, εμένα μου είχε μάνα μου. Όπου βλέπει, φαίνεται να πέφτει μέσα μου. Λέει να παίρνει όποιος και να το να σε έναν τρόμο, λέγει χωρί Σε τι μα, για καλό εσένα, Ε. Η μάνα μου ήταν ε, Νέα Δημοκρατία, βαμμένη, βασιλοκουδικιά κιόλα. Ισχύει το ξέρεις. αυτό, μην μη μπερδεύεσαι. Πρόσεξε, ο πατέρα κουκουέ, κουκουέ, αλλά παλιωμερολογή στο Θεό. Παλιωμερολογή και η μου, Άστα, είναι... λοιπόν, έσκορα, ο Όσο παλέει στο σπίτι. Είναι χωρί αδέρφια. Ναι. Τέλειο του τέρι του χρυσού. Είναι μοναγωγό δηλαδή. Ναι. Έχει γεννηθεί στη Μακρόνησο γιατί έξι μηνών στην εξορία. Ναι, ξέρω. Και έχει σπουδάσει στα καλύτερα δημόσια σχολεία τη χώρα και δεν το διόρισε ποτέ ο πατέρα του σε δουλειά. Βρήκε μόνο του δουλειά. Καταλαβαίνω. Έστελλε βιογραφικά και βρήκε δουλειά. Οι άξοι προχωράνε. Δεν καταλαβαίνω το θέμα σα. Ναι, να παιδίσε με τα δικά μα. Ξέρει τα καινούργια γραφεία για να σε καταλάβει που είναι. Είναι εκεί που τρώω εγώ πατά που σε έχω πει. Που είναι Μια κινέζα που σερβίρει που σο του Λαού ο Κυριακός. εγώ λέω ότι ψηφίζουμε κάτσε γιατί την πελάτης πάμε και και και και και και και και και και και και και και Στη και στη και και Θα καλοπεράσει. Γυρίζουμε σελίδα. Τώρα η Ελλάδα γυρίζει η σελίδα. Περνάμε επιτέλου στο θετικό πρόστιμο τη ανάπτυξη. Με ανάπτυξη ανενώσουμε τι δυνάμει μα για την παραγωγή νέου πλούτου. Στο εξή, ελληνική κοινωνία θα αναδιανέει δίκαια τον πλούτο και τι ευκαιρίε που θα παράγει. Δίνουμε έμφαση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα εκταμιευθούν προ μικρομεσαίέ επιχειρήσει. Το μάιο η ανεργία έπεσε και η ανεργία φρέναρε. Φέραμε την επανεκκίνηση του συνόλου των μεγάλων έργων. Παγώσει... Τα μεγάλα έργα που έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια. Έστησαν ξανά τα εργοτάξια του και ανεβάζουν στροφέ. Ο τουρισμό καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο τουρισμό σημειώνει φέτο άνοδο ρεκόρ. Σα ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.